Κύριες μου και κύριοι καλώς ήρθατε στους 101.5 στο Radio Άρτα. Εδώ είμαστε με την εκπομπή στον τοίχο <Τι> Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου <Τι> Και στο 26814060 μπορείτε να μας κάνετε τις ε, παρατηρήσεις <Τι> Να μας διορθώσετε, <Τι> να μας πρόξετε γενικώ. <Τι> Σε όλους τους φίλους που είναι συντονισμένοι ε, Εδώ από αέρος αέρος αλλά και μέσω ιερού Ιντερνεδίου Να πούμε μια καλημέρα Επίσης να ευχαριστήσουμε Τα ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν Να κάνουν την τιμή και μεταδίδουν αυτή την εκπομπή Και μια ιδιαίτερη καλημέρα Στους φίλους ακροατές τους Όλοι χρειαζόμαστε μια ιδιαίτερη καλημέρα διότι οι εποχές που ζούμε είναι οι ίδιες απαράλλαχτες και χειρότερες από τις πριν Εποχές Έλεγα με το θετικό ξεκίνημα του κυρίου Τσίπρα και της παρέας του έλεγα ότι ίσως χρειαστεί να αλλάξω σήμα στην εκπομπή Μάλλον θα χρειαστεί να το σκληρίνω το σήμα της εκπομπής Και εξηγούμε κυρία μου και κυριέ μου Όπως ίσως θα είδατε από τις εικόνες τις οποίες σας έφεραν τα κανάλια της καταστροφής, όπου μας ξεφτυλίσαν για μία ακόμη φορά, τι άλλο να περιμένουμε, <Ρι> θα είδατε ότι εδώ στην περιοχή μας είχαμε σοβαρά γεγονότα, στα οποία αναφερθήκαμε και χθες, ε... και από καταστροφές και τέτοια. Τώρα, ε... θα σας αποδείξουμε, θα σας πούμε γιατί είσαστε, για του κυβερνώντες μιλάμε, όχι απλά ίδιοι με τους προηγούμενους, αλλά χειρότεροι. Εσείς πιστεύετε, όχι δεν θα αναφερθούμε στις κουλοτούμπες του Βαρουφάκη, θα τα πούμε παρακάτω, που η διαγραφή του χρέους έγινε ομόλογα και τέτοια. Θα σας πούμε πόσο ίδιοι είστε, αλλά και χειρότεροι. Εσείς πιστεύετε ότι επειδή δεν φοράτε γραβάτα ή φοράτε 15 μέρες το ίδιο παντελόνι τσαλακωμένο, ότι κάνει μια αλλαγή, επειδή δεν οδηγείτε τα υπουργικά αυτοκίνητα, κάνει μια αλλαγή. Όχι, αγαπητέ μου. Μπορεί. Ο πεινασμένος αυτή τη στιγμή να παίρνει τα χάκια του Η πυρώτικη έκφραση Επειδή ο Βενιζέλος δεν έχει την Μπενβέ των 750.000 ευρώ Αλλά ε, δεν είναι αλλαγή αυτό Δεν είναι αλλαγή αυτό Το ότι δεν φοράτε γραβάτα και φοράτε το ίδιο παντελόνι Και πουλάτε ψευτομάγκες Λοιπόν η αλλαγή λοιπόν σας δόθηκε η ευκαιρία Να μας τη δείξετε χτες πόσο διαφορετικοί είσαστε Τι ακούσαμε λοιπόν πέρα από την, απ την παντελή διαφορία της πολιτείας για τις καταστροφές στην Άρτα όπως τον Εύρο, όπως παντού δηλαδή στην Ευρυτανία να μιλήσουμε ειδικά εδώ για την Άρτα ακούσαμε λοιπόν έναν κυβερνητικό εκπρόσωπο ο οποίος μας ήρθε με το ελικόπτερο και μας είπε ότι από αύριο προσέξτε από αύριο μας έλεγε προχθές θα καταγράψουμε τις ζημιές για να, να α, αποζημιώσουμε τους πληγέντες. Προσέξτε, το αύριο ήταν ακόμα μισό μέτρο νερό στον κάμπο. Το αφήνουμε αυτό. Πλάκα μας κάνεις τρε μεγάλε. Εδώ πέρα ομολόγησαν, ομολόγη, για πρώτη φορά σας δίνεται η ευκαιρία να δικάσετε εγκληματίες. Ομολόγησαν ότι κρατούσαν νερό στο φράγμα και παρόλίγο να, να σκοτώσουν κόσμο. Σκοτώσαν περιουσίες, σκοτώσαν ζώα. Παρολίγο να σκοτώσουν κοτώ... Και δεν βγάζεται άχνα γι' αυτό Πρώτον πρώτον, Δεύτερον δεύτερον, Κατατρομοκρατήσαν μια ολόκληρη πόλη Μένουμε δε μένουμε Φεύγουμε δε φεύγουμε Λοιπόν Εκεί είναι εκεί Το ομολογήσαν οι ίδιοι Θα τους αποδώσετε ευθύνες μία φορά Μία φορά θα φερθείτε Ως πολιτεία Καλά αφήνουμε τον εισαγγελέα Αυτός μάλλον ήταν στην Αναβύση χθε και ξέρω εγώ να πω και όλα αυτό το διάστημα. Τι έγινε ξύπνησε ο Σιού και περνάει τέτοια ώρα, επειδή μου χιόκ, μεγάλη. Οπότε μεγάλε ποια είναι η διαφορά τη πασοκογκαλά για που δούλευε του ψηφοφόρου τη Μετά από κάθε καταστροφή με την τωρινή στρούγασ την. Οποία, ε, την οποία δημιουργήσατε σε μια εβδομάδα από την ανάληψη τη εξουσία. Ποια, ακούσαμε τα ίδια λόγια ακριβώ, Ακούσαμε και ασχετοσύνες βέβαια έτσι. Ακούσαμε θα ξαναχτίσουμε το γεφύρι και τέτοια. Αυτά τώρα εντάξει μη λέτε μεγάλες κουβέντες. <Κι> Αλλά ναι μεγάλα υπάρχουν ένοχοι αυτή τη στιγμή. Έχουν ομολογήσει για αυτές τις καταστροφές αποδεδειγμένα. Και δεν τους, δεν τους κουνάτε δεν τους πειράζετε. Ο ένοχος έχει όνομα είναι ΔΕΗ. Έχουν ομολογούσαν μπροστά στου πολιτικούς εδώ στο, στις... Ε, Στη σύσκεψη που κάνανε και η πολιτική τους κοιτάγανε λες και είναι θεοί. τους κοιτάγανε και ο κόσμος ήταν τρομοκρατημένος πήγαινε το ράδιο Αρβίλα σύννεφο τι γίνεται έτρεχε αλαφιασμένος ο κόσμος αφήνουμε τους άλλους που πνιγήκαν στον κάμπο κάτω λοιπόν αφήνουμε τα, τα αναχώματα που σπάσαν άστα, άστα αυτά λοιπόν. η, πολιτική, η πολιτική του κυβερνώντος κόμματο, μια καινούργιας στρούγκα η οποία δημιουργήθηκε λοιπόν παραγωγής ψεύδους τους κοίταγε τι τους κοιτάτε ωραία εδώ υπάρχουν ευθύνε για το, για το χθεσινό προχθεσινό έγκλημα και για το αυριανό γιατί περιμένουμε καινούργιες βροχοπτώσεις και καινούργια καιρικά φαινόμενα αύριο υπάρχει ένοχος και εσείς μας λέτε τα ίδια που μας έλεγε η πρασανο, πρασινογάλαζη χούντα, ε, χούντα καλά δεν είπα στρούγκα πλάκα μας κάνετε δεν φορέσατε γραβάτα και νομίζετε ότι άλλαξαν τα πράγματα Τώρα γιατί είσαστε χειρότεροι Μα πάρα πολύ απλά Διότι εκμεταλλεύεστε Καλά από τους πασοκογιαλάζους Τρουγκιανούς Δεν περιμέναμε τίποτα Άνω αθύρματα. Φιλοτομαριστές Μια ζωή Παρακρατική Καμία αντίρρηση Από όμως Ξέρεις κάτι Εκμεταλλευτήκατε και κά, κάτι που το λένε αριστερά ρε παιδί μου Έλα παρακαλώ μου λέει, Καλά μου λέει εδώ μου λέει. Φοράνε δεν φοράνε γραβάτα έχουν ένα κοινό με του προηγούμενους Παντελόνια δεν φοράνε Σίγουρα μετά από αυτό ματα... Προσέξτε εδώ μιλάμε έγινε ο κακός χαμός Μία πόλη ζούσε στην αγωνία Στην αγωνία μέσα Να φύγουμε να μην φύγουμε Τι γίνεται με το φράγμα Δεν είχαν πληροφόρηση από κανέναν Λοιπόν από κανέναν δεν είχαν πληροφόρηση Πάσχιζε εκεί η κοπέλα Πώς τη λένε στο, στο τοπικό κανάλι Να κάνει ενημέρωση Τι ενημέρωση να κάνει και αυτή η Έρμη Τι πάσχιζε να πούμε να κάνει ενημέρωση Από πού να την κάνει την ενημέρωση Από τους πολιτικούς Από πού να την κάνει Βγήκαν και Βγήκε και ο Γιάννης ο Γαγκάνης Εκεί με, το, με, τα, με την ΕΜΑΚ Πώς τη λένε εκεί Μπας και σώσουν κανέναν άνθρωπο Αυτή ήταν η ιστορία όλη μια κοπέλα μέσα σε ένα στούντιο, η οποία δεν μπορεί πως να σε ενημερώσει και αυτή η έρμη η κοπέλα λοιπόν και ο Γιάννης με τους άλλους θα τρέχουν στον κάμπο μπας και κανένα πλάκα μας κάνετε πλάκα μας συνεχίζετε να μας κάνετε είσαστε χειρότεροι από τους προηγούμενους και τα πρώτα δείγματά σας είναι αυτά τα πρώτα δείγματα δι... τα ψέματα η αδιαφορία για τον ένοχο εδώ υπάρχει... υπάρχουν ένοχοι πολιτικοί πως σας κυρία Όλγα Κύριε, πως το λένε τον άλλον, τσιμπρα, τσιμπρα, τσιρ, τσιρλα, πως το λένε Υπάρχουν ένοχοι Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν ένοχοι Ομολογήσανε οι ένοχοι Για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από, τη, από, από τις ενέργειες που κάνανε με το νερό στο φράγμα Λοιπόν, υπάρχουν ένοχοι Το ομολογήσανε Πάλι στο, από κάτω από το χαλί οι ένοχοι Πάλι ο μαλάκας στον κάμπο και ο κάθε φτωχός θα πληρώσει την ιστορία Βέβαια θα μου πεις εντάξει ψηφοφόρος σου είναι Δεν λέω καμία αντίρρηση Αλλά λυπήσου τον εσύ που έχεις την εξουσία Εγώ τι να κάνω Να πάρω τα χάκια μου τώρα για τον, κα, τον κακόμυρο που, που έδρυχε από πίσω σου να σε ψεφίσει Όχι δεν θα τα πάρω Γι' αυτόν φωνάζω Υπάρχουν ενόχοι Μη τους βάζετε κάτω από το χαλάκι Μη γίνεστε χειρότεροι από τους προηγούμενους Είσαστε χειρότεροι τελικά από τους προηγούμενους Γιατί εκμεταλλεύεστε και το συνέστημα το συνέστημα κάποιων ηττημένων σε εισαγωγικά. <Το> Είσαστε χειρότεροι. <Το> λοιπόν, θα, θα κάνετε κάτι. <Το> Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνετε. <Το θα τους καθίσετε στο σκαμνί μία φορά σε αυτή την ελληνική κολοϊστορία του ένοχους. Είναι εδώ. Το ομολογήσαν οι ίδιοι. Σας τα στη σύσκεψη. Σας τα με ένα λαό κουδούνι να μην ξέρει που, που, που, προς τα που να πάει από τα γεγονότα και από τα κυρικά φαινόμενα είδα σας αφήνουν άντε μην πω τώρα άντε μην τώρα με ένα λαό ο οποίος δεν είναι, μπορούσε να έχει πληροφόρηση από πουθενά. από πουθενά από που να περιμένουμε πληροφόρηση από τις πριτιντέρδες ή από τις γκόμενες των καναλιών των Αθηνών από ποιον να περιμένουμε Πάσχιζε σας λέω εδώ η τοπική εδώ η κοπέλα το τοπικό κανάλι αλλά πως να σε ημερώσει και αυτή η έρμη το στούντιο πάσχιζε έπαιρναν τηλέφωνα έκαναν ο καθένας έλεγε τον πόνο του αυτό δεν είναι όμως ενημέρωση δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο δεν έχουν τα μέσα που έχεις εσύ ο ακριβοπληρωμένος αντένα μεγκα πως λέγεσαι και χρωστάς τον άμπακο και κονομάς τα ντερά τι θα γίνει ρε μεγάλε Εντάξει, συνέχισε να δουλεύεις τον πληγμένο ε, ψηφοφόρο σου Αλλά εμάς τουλάχιστον μέχρι να μας κλείσεις δεν θα μας δουλεύεις Γιατί ξέρουμε ότι θα μας κλείσεις το τέλος Τι να ασχοληθείς λοιπόν Τι να πεις Ότι, πάτης, ότι έχουμε ότι έχουμε ένα replay, ένα replay Δηλαδή πρόσεξε τώρα Ο Τσίπρας δεν φοράει γραβάτα Ο Τσίπρας δεν φοράει γραβάτα, μεγάλε, ο Τσίπρας δεν φοράει γραβάτα έκανε, Εντάξει Το ότι έκανε κυβέρνηση σε δύο ώρες είναι θετικό Τα άπαμε τα θετικά από την πρώτη μέρα Της τι είπαμε τις σημειολογίες τι θετικέ από την πρώτη μέρα Και πήρε βάρνα λοιπόν Κάναμε μία πώ το λένε αυτό ε, Ένα replay το, Τη βαλίτσα στο χέρι αλαπαπαντρέο Να πάει στον κόσμο να βρει μάχου. Ρε έτσι μου ο σύμμαχος είναι ο κάμπος στη Θεσσαλία, ο κάμπος στην Άρτα Καμιά βιοτεχνία Τι λέω κι εγώ πρωί, -πρωί να... Τι λέω κι εγώ πρωί πρωίνα Αύριο έχει να δει και το φίλο του, το Γιούνκερ Στις Βερξέλες, οκ okay. Μεγάλε εξεπλάγει ο Αλέξης γιατί λέει ε... Ακόμα κι εγώ περίμενα ότι η Αμερική θα είναι ο νέος σύμμαχος Όπως ήταν πάντα του ΣΥΡΙΖΑ Εκτό από τον Αλέξη, δεν περίμενω ο Αλέξης να είναι τέτοιο σύμμαχο η Αμερική. Ρε Αλέξη. Ρε Αλέξη. Καλύτερα να μάσα κάτι να. Oh. Δεν, είναι ανάγκη... δεν είσαι υποχρεωμένο, παλικάρι μου να κάνει δηλώσει συνέχεια. Μάσα κάτι σου λέω. Διότι ξέρεις πόσο υπερήφανος είμαι εγώ που με είναι στις δημόσιες σχέσεις των οικονομικών το τσακαλώτο. Αυτή η μεγάλη μορφή. Η μεγάλη μορφή επί των οικονομικών είναι η οποία μαζί με τον Μπαρουφάκη τα άλλαξαν όλα. Όλα τα άλλαξαν. Λίγο τσαμπουκά στον Ντάιζεμπλουμ το χειροκροτήσαμε και είπαμε μάλιστα εκείνη τη μέρα. Κάτσε να κάνουμε υπομονή, μην μπάθουμε. Αλλά Κύπρο. Μην μπάθουμε ότι μία μέρα τσαμπουκά και την άλλη σας πήρε το ποτάμι, σα πήρε ο ποταμό, σα έκλεισε το σπίτι του φράγμα που είναι εδώ του Αλλά τραγουδάκι αυτό. Λοιπόν μεγάλε Παρακαλώ Καλός στην οι μου Τι κάνεις blue, blue, blue. Ναι τους γιατρού γιατρούς γιατρού γιατρούς Τους ιδιωτικούς ή του νοσοκομείου Ναι θα πηγαίνετε με το φακελάκι Πάντα Ναι Θα τη ρωτήσω εγώ τώρα Ah, μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, δεν λάθος σαν να Πώς είναι το όνομά σας; Πώς είναι το όνομά σας; Η, η κυρία Ελένη. Ωραία. Εντάξει. Να είστε καλά κυρία Ελένη. Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα. Η φίλη μου η κυρία Ελένη, λοιπόν, We... μου κάνει ορισμένε ερωτήσει, κυρία Ελένη μου. Λοιπόν, το τι πληρώσατε σε γιατρού και τέτοια, δεν προεκτα... αυτά μην ζητάτε να σα επιστραφούν. Είπαμε εκτό. Πώ το λένε, Από την απομάκρυνση από ταμείου δεν λάθο να Πρώτον, δεύτερον, ετοιμάστε τα φακελάκια πάλι για, για όλε τι υπηρεσίε. Μα για όλε. Λοιπόν, για, γιατί όπω κατάλαβε εσύ, ειδικά που κουβαλά τι πλάτε σου κάποια χρόνια και είδες πάρα πολλά, μετά και τα χθεσινά προχθεσινά γεγονότα και τις δηλώσεις των νεοσών σωτήρων λοιπόν δεν άλλαξε τίποτε απλά τα πράγματα είναι χειρότερα από τις δηλώσεις τους μιλάμε εδώ που ήρθαν, ήρθαν να δουνε την καταστροφή στην Άρτα είναι ακριβώς ίδιοι και θα έλεγα χειρότεροι χειρότεροι διότι θα το κάνουν το κόλπο εκεί πέρα θα τους δώσουν κανένα 200 ευρώ κανένα ευρώ όπως και οι προηγούμενοι Μα τα δίνεις δεν μα τα δίνεις μέσω ελγά ξέρω εγώ, και ούτε γάτα ούτε ζημιά και το δυστύχημα είναι ότι ο ψηφοφόρο κυρία Ελένη μου ο, ο πνιγμένος δεν πρόκειται να φωνάξει όπως το δυστύχημα είναι ότι η κατατρομαγμένη αρτινή ναι, όπως το λέω τρόμαξε πάρα πολύ κόσμος στα τελευταία 24 ώρα στην Άρτα με το θέμα του φράγματος πάλι θα κάνουν του μπεκή πάλι θα τα πίνουν στο καφενείο δοξάζοντα τους πολιτικούς οι οποίοι δεν αποδίδουν καμία ευθύνη σε καμία ΔΕΗ η οποία ομολόγησε προχθές το έγκλημα καταλαβαίνει και αυτοί οι ψηφοφόροι είναι δεν θα μαζευτεί κανένας από τους κατασκιασμένους θα μαζευτούν 100, 200, 300 να κάνουν μια διαμαρτυρία ή απαγορεύονται τώρα δεν κάνουμε διαμαρτυρίε. είμαστε στις κεβέρνες αριστεροί είμαστε οι αριστεροί καλά για τους τρογκιανούς δεν μιλάμε, αυτή μια ζωή στην γαλάζια παρακρατική τους καρέκλα κάποιο. Οι αριστεροί τώρα δεν πρέπει να βγούνε. Να βγούνε, να διαμαρτυρηθούνε. Next... Για αυτό το έγκλημα που διαπράχτηκε εδώ στην Άρτα. Χωρίστε. Go... Χωρίστε. Go... Παρακαλώ κυρία μου. Ναι. Yeah. Θα τα πάει στην εφορία, ναι, ναι, ναι. ναι. Έλα, λοιπόν, λέει εδώ τώρα η φίλη μου, η ακροάτρια, ετέρα τε, ε, ακροάτρια. Αν αρνηθούν όλοι οι Αρτινοί μετά από αυτό το σκιάξιμο, το οποίο πέρασαν και τι καταστροφέ, να πληρώσουν τη ΔΕΗ, να τέρμανε, δεν σα πληρώνουμε να πω. Τι θα κάνει η ΔΕΗ, θα του κόψει το ρεύμα ή θα στείλει τα χρωστούμενα στην εφορία. Κυρία μου και κυριέ μου επαναλαμβάνω ότι η ΔΕΗ είναι ένα πράγμα το οποίο έχει αλώσει όχι συνειδήσεις και έχει, πουλάει τμηματικά μια ολόκληρη χώρα το λέω και το επαναλαμβάνω το έχω τεκμηριωμένο σε ρεπορτάζ, σε άρθρο τεκμηριωμένο τεκμηριωμένο πως ξεπουλάει μια ολόκληρη χώρα η ΔΕΗ είναι όπλο τη εκάστοτε κυβέρνηση για να ξεπουλάει μια ολόκληρη χώρα λοιπόν κάτω το χαλάκι λοιπόν πάλι οι ευθύνες της ΔΕ. και πολύ σωστά λοιπόν λέει η κυρία αν αρνηθούν μετά από τα τελευταία γεγονότα να πληρώσουν τους λογαριασμούς που θα αποστείλουν τι θα κάνουν θα τους στείλουν στην εφορία και ο έφορας ο αριστερό ο υπό την αριστερά κυβέρνηση θα σε φωνάξει να σε κάνει ντάτσι, ντάτσι. Θα μας πείτε μωρέ μια φορά την αλήθεια Θα φερθείτε ρε, λο, λο, λογικά ως άνθρωπε, Μια φορά Διότι δεν, το, το λογικό να μην έχεις Με, με μπεμβέ των 750 το κατα... Είναι λογικό είναι, ναι, ναι, ναι. Το να ταξιδεύεις με το αεροπλάνο που πάει και ο κόσμο Είναι λογικό και είναι λογικό δεν είναι, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο Το ότι δεν φοράς γραβάτα και πας με το αεροπλάνο της γραμμή Στην Κύπρο ή στις Βεξέλες Μη μας κάνεις πλάκα λοιπόν. Εντάξει, είναι και οι πρώτε κινήσει εντυπωσιασμού. Μόλι γλυκαθείτε, θα δείτε κι εσεί πώ θα πηγαίνετε. Θα δούμε εμεί, μάλλον πώ θα πηγαίνετε. Αλλά δεν αλλάζει τίποτα. Είναι χειρότερα τα πράγματα. Γιατί το πράγμα είναι πιο. Είναι... Το δούλευμα είναι μεγαλύτερο. Οπότε, λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, έρχεται τώρα μη στεναχωριέσαι, κυρία Ελένη. Εσύ τουλάχιστον γνωρίζει πολύ καλά τι είναι η Ούντρα. Έτσι, μπράβο, κυρία Ελένη μου. Λοιπόν, οπότε το οικονομικό επιτελείο που στέλνει ο Ομπάμια στην Ελλάδα έρχεται για την επίλυση του χρέους έρχεται για την επίλυση του χρέους έρχεται για την επίλυση του χρέους το οποίο χρέος, για το οποίο χρέος θα ζήταγαν πως το λένε είχαν απέτηση για διαγραφή ή μέρος ή μείωση ή το ένα αλλά τώρα όπως μα είπε ο κ. Θα, θα, θα το ονομάσουν ομόλογα Δεν ζητάνε μείωση, χρέος, ε, και τα... Ομόλογα Ομόλογα Και θα το κάνουν κάπως αλλιώς θα το κάνουν ε, Εσύ νόμιζες ότι δεν θα βαφτίσουν το χορτάρι κρέας Ναι έτσι νόμιζες Καλά περίμενε Περίμενε έχουμε κι άλλα Έχουμε κι άλλα πιο πολλά Οπότε έρχεται η Ούντρα λοιπόν Έρχεται το καινούριο σχέδιο Μάρσαλ Θα θυμόσαστε κυρία μου και κυριέ μου ότι εδώ και ένα-ενάμιση χρόνο Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας Δήλωνε θαυμαστής Του σχεδίου Μάρσαλ Τα ξεχάσατε Τι θέλετε να σας επαναφέρω τα ηχητικά Να σας τα επαναφέρω Παρακαλώ Όχι τα ομόλογα δεν θα τα πάρει ο λαό. Ναι, ναι, ναι. Ένα θεό στε... Ένα... ξέρει, όχι δύο. Ναι, Σαράντα ναι, ναι. ομολογίε. Αν δεν μου δώσει μάνα σου, πώ το λέει το τραγούδι. Το τι κάνουνε, μεγάλε, αυτοί, αυτοί, αυτή, ε, κοίταξε, από ό,τι αποδεικνύεται τελικά μέσα σε μία εβδομάδα, όχι παραπάνω. Είναι μαριονέτες όχι ότι δεν ήταν δηλαδή. Τώρα θα ξεχάσουμε ποιο ήταν ο Βαρουφάκη τώρα. Και ο Δραγασάκη, μην με τρελαίνετε τώρα, έγινε ξαφνικά ήρωα ο Δραγασάκη και μεγάλο άνδρα και πολιτικό. θα ξεχάσουμε την πολιτική ιστορία του Δραγασάκη τώρα, άντια, μην αναφερθούμε σε αυτά τώρα. Να. Και την πολιτική ιστορία του, του κάθε βαθυπασόκου που έγινε ξαφνικά ΣΥΡΙΖΑ. Α το αυτό τώρα. Το θέμα λοιπόν μεγάλα είναι ότι αυτά τα πολιτικά πιόνια τα οποία ε, κυβερνάνε αυτή τη στιγμή, ούτε κι αυτά ξέρουν τι πρόκειται να γίνει αυτοί περιφέρονται από εδώ και από εκεί κάνοντας το show το οποίο πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι με μια αλλαγή στον ντύσιμο, στα μέσα ε, ε, πως το λένε κίνηση και φέραν την αλλαγή ο, δηλαδή τώρα μεγάλε ο ανασφάλιστος, ο γέροντας που δεν έχει φάρμακα, ο άνεργος νιώθει μια ικανοποίηση ρε παιδί μου δεν φοράει γραβάτα ο Βαρουφάκης και ο Αλέξης Είμαστε αλλιώς. Είναι άλλο να σε πεινασμένος να ακούς τις μαλακίες του άδωνη και άλλο να σε πεινασμένος και να βλέπεις το βαρουφάκι να μην φοράει γραβάτα. Είναι διαφορετική η πείνα ρε Όπως και να γίνει να πούμε. Είναι διαφορετική η Η ανεργία είναι διαφορετική. Άμα δεν φοράει γραβάτα ο βαρουφάκις του το κίτρινο παντελόνι, το τσακαλώτο, το δες με παντελόνι, το τσακαλώτο. Είναι άλλο πράγμα. Να έχει υπουργό το τσακαλότο; Λοιπόν είναι αλλιώς η και η ανεργία Και η ανασφάλεια Δεν ξέρω ξέρουμε σύλληψες έτσι Απόλυτα Όσο μας κόβετε να μας επιτρέψουν Τον αέρα να τα λέμε όλα αυτά Έχουμε και τώρα ασχολούμαστε με τους καραγκιόζες Στην Ελλάδα Έχουμε και εκείνο τον πεδραστή του καραγκιόζη τον Κουμπεντήτ ο οποίος κάθε λίγο σαν πορδή βγαίνει και λέει τα δικά του Τι μας είπε λοιπόν Αυτός που τον κυνηγάνε για παιδεραστή Για τον ε, ε, οικολόγριο μωρέ σας Λέω τον κομπετίτ τον Ευρωπαίο Λοιπόν μας είπε Ότι ο Ο, Γιώργο, ο, ο Τσίπρας λέει Είναι πραγματικός γιος του Αντρέα Παπανδρέου. Ρε άχιστε το διάλο Άχιστε το διάλο που γεμίζετε τις κολοφυλάδες σας Με την παρούφα του καθέναν να πούμε ο competit. Έλα να σου πω τι είπε ο άλλος που είναι πνιγμένος κάτω εδώ στον χώρι Μεγάλε και Εσύ μια χαρά είσαι στο ξενοδοχείο με τους 10 πόντους χαλί Εκεί που χόρευε τα ZB και ο Γιωργάκης Παρακαλώ Άμα, άμα Ωχ, όχ, όχ Ναι, καλά λέει εδώ ο φίλος τηλεακροατής Αλέξη Φυλάξου Ο κουμπετήτης αρχίζει και σε βλέπει Σαν αγοράκι Τύχο τύχο τράβα Τύχο τύχο Α ε, τον κάθε βλάκα τώρα Και τον κάθε να πούμε Το κάθε καθα, καθαρμα Το οποίο σέρνει το χορό Της στο Ευρώπη. Μη μας τρελαίνετε Σηκώστε λίγο ανάστημα να μου Ορίστε Καλό το φούρναρι, Πού είναι εεε εεε εεε εεε είπα εεε εεε εεε εεε εεε εεε εεε εεε εεε Ναι, ναι, ναι Μουσική Ναι, μωρέ, πες μου Μουσική Ναι, ναι, τι μ' δεν νοιάζει εμένα τώρα, γιατί δεν έπρεπε να γίνει Τι, θα φωνάζουμε για τα αυτονόητα Ναι, ναι, ναι, ναι, έγινε, να'σαι να καλά, να σε καλά. Μου λέει εδώ ένας φίλος ότι ε, παραπληροφορούν τον κόσμο για την ε, ε, αντοχή του φράγματος. Αγαπητέ μου, αυτό ακριβώς λέμε. Ότι δεν, δεν μπορείς να έχει. Όταν έχεις το πρόσεξε, η μόνη πληροφόρηση ήταν ο τύπος της ΔΕΗ να λέει τους πολιτικούς οι οποίοι ήταν απλωμένοι στα έδρανα να, πόσο νερό και πόσο νερό βγαίνει, λοιπόν, και, το, και να τους, και για ποιους λόγους και τον κοίταγαν είδες κανέναν πολιτικό εσύ, κανέναν υπεύθυνο άντρα ή γυναίκα, άρχοντα του τόπου, να πάρεις βάρνα τις ρούγες και τα μέσα μαζικής εξαθλίωσης για να ξακαθισχάσεις τον κόσμο όχι πες μου, αν τον είδες να τον δω και εγώ ορίστε όχι όχι άλλο άλλο άλλο είπε, άλλο είπε άλλο ναι, ναι, ναι, ναι, καλά, εντάξει Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, φίλε μου, καλά κάνεις και δεν έχεις εμπιστοσύνη στον δημόσιο υπάλληλο της ΔΕΗ Ποιος του έχει άλλωστε, αλλά άλλο είπε ο φίλος ο προηγούμενος <Συλίκη> Και έχει δίκιο, ποιος να βγει υπεύθυνα Να πήγαιναν εκεί στο κανάλι, να πούμε Να βγαζαν ντουτού και στον δρόμο, ξέρω εγώ τι να Να βγει ένα υπεύθυνα, ένας πολιτικός, ένας τοπικός, Άρχοντα, Ξέρω εγώ να να πούμε πως τη λένε να πούμε η Τζούλια Αλεξανδράτου ξέρω εγώ ποιο να έβγαινε και να έλεγε παιδιά η κόσμη να πω το παλεύουμε το θέμα αντίθετα κάποιος με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι εκείνο το πράγμα ο αντιφερειάρχης όταν του έκανε ερώτηση η δημοσιογράφος του καναλιού για τον κόσμο ηρωνεύτηκε τον κόσμο το πράγμα το όρθιο το χαλαζό στουρκιανό κατάλα Ναι. So τώρα το, το, έχω, wow. κύριε, το έχω, το έχω. <laughs> ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Λοιπόν, μεγάλε, κατάλαβε. Διότι τα, τα αθηναϊκά μέσα σε ενημερώνουν για, για το πρόβλημά σου. Τα, τα αθηναϊκά μέσα τώρα. Τα πουλημένα, τα ξεπουλημένα μέσα. Τα οποία δείχνουν ένα τέταρτο τον κόλο τη Kim Kardashian και τρία λεφτά το πνιγμένο στο. Στον χώρι να πούμε για να. και γράφουν τώρα οι αναλυτές από την Αθήνα. Αν είχε γίνει και το φράγμα του Αγίου Νικολάου, δεν θα είχατε πνιγεί. Ναι! Καινούργια κόλπα ξαμόλυσαν οι καραφλούζοι με τα κόλπα τους Και οι επιστήμονες Επιστήμονε, αρθρογράφοι. Και όχι μόνο αυτό. Να κάνουμε κι άλλο φράγμα παραπάνω από τον Ναϊ κι άλλο παραπάνω, κι άλλο παραπάνω. Λοιπόν, αυτή, η πραγματικότητα λοιπόν είναι αυτή, μεγάλη Αυτή είναι η εξουσία, λέξη μου. Και άστα τα άλλα... Αλλά... Λοιπόν, αυτούς... Μπορείς να τους καθίσεις σε κανένα σκαμνί... άιτε μην τους καθίσεις στους σκαμνί... Μπορείς να τους βάλεις κανένα μυαλό... Να ενδιαφερθούν για το καλό της πατρίδας... Λέμε τώρα ρε Αλέξη... Γιατί αυτοί κυβερνάνε πραγματικά Αλέξη μου... Αυτοί κυβερνάνε πραγματικά... κάνουμε... Λέει είδατε λέει... Άμα υπήρχε φράγμα λέει, στον Άγιο Νικόλα λέει... Ο αναλ Λοιπόν δεν θα είχε λέει τόσο νερό το φράγμα στο πουρνάρι Και δεν θα πνιγόταν στον κάμπο Το ότι μια βδομάδα πριν γνώριζαν για τον όγκο του νερού που θα κατέβαινε Για να αδειάσουν τους ταμιευτήρες Δεν το... Δηλαδή η απλή λογική δεν είναι τίποτα μπροστά στην κονόμα μας μεγάλε Ο θάνατος των ανθρώπων δεν είναι τίποτα μπροστά στην κονόμα μας μεγάλε Εξάλλου μα το απέδειξαν 5 χρόνια τώρα οι γαλαζοπρασινοστουρκιανοί Λοιπόν σκοτώνοντας κόσμο Θα οροδίσουν τα καινούρια καθηκάκια Τα οποία αυτή τη στιγμή γράφουν υπέρ της ΔΕΗ Και υπέρ των φραγμάτων Λοιπόν μην κοροϊδευόμαστε Μην κοροϊδευόμαστε Γιατί Αλέξη μου είμαστε ή μυστικοί μη πίδια Έρε τι έχουν να κάνω εγώ Στου Γεφίρτ Τσίπρα μπάν τώρα Βγήκε και ένας λούλης, ξέρω εγώ, λόλος πώ τον λένε, βιομήχανος και λέει θα βάλω λεφτά να γίνει το γεφύρι. Μη το φωνάζει πολύ, μεγάλε. Μη το φωνάζει πολύ. Μη το φωνάζει πολύ γιατί τώρα για να ξαναγίνει το γεφύρι. Πρέπει που, τι θα μπουν στη μέση. Ε, Τοπικοί άρχοντες, παραπάνω άρχοντες, δεξιά άρχοντες, αριστερά άρχοντες, περακήθε άρχοντες. γι' αυτό μη το φωνάζει πολύ, να μπάς το, το θέμα σου, λέω. Ας το σου λέω το θέμα Έτσι που λε Μεγάλε ορίστη <μέων> <δύο> rinse, <Wagyi> donne, <φ δύο> ναι. Θα κάνουμε μεγάλο κάνουμε Μεγάλο want ναι, to ποιος, ποιος είπε mine 456 come λέει ο get your kicks man you δεν θα αναφερθώ σε αυτό μεγάλο. όποιος γνωρίζει, γνωρίζει και ξέρει γιατί δεν θα αναφερθώ σε αυτό Γιατί αυτός ο τύπος αυτή τη στιγμή ζητάει τζάπα διαφήμιση Λοιπόν, δηλώνοντας ξέρω εγώ ε, ότι εγώ θα πάω να βγει ένα τώρα να πούμε Από ένα κόμμα και θα πω να πάω να κάψω το μουσείο της, πώς τη λένε, το αγγλικό εκεί να πάρω τα μάρμαρα Ζητάει δημοσιότητα, αυτό κάνει λοιπόν και αυτός αυτή τη στιγμή Όσο για το πως χτίστηκε το γεφύρι το ξέρουν καλύτερα Και υπάρχουν και ιστορικές πηγές Ότι τα λεφτά τα έβαλαν οι τζουμεριώτες Τα έβαλαν ο Κουσμάκης τα λεφτά Εκεί τα άγραντα και τα πράματα Τα δυο τα ομορφουχώρια Λέω εγώ τώρα ρε, Παιδί μου <laughs> Ναι Τα δυο τα ομορφουχώρια <laughs> Λοιπόν ε, Μέχαλε ε, Οπότε Οπότε Οπότε Οπότε Οπότε το πρόβλημα λοιπόν, αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπει, λοιπόν, δεν πάνε να πνίγει εσύ στον Εύρω, δεν πάνε να πεθαίνει Βρετανία, στην Ευριτανία, παρα... θα, θα στείλει εδώ κάποιον. Μα έστειλε ένα, ένα, ένα άοσμο πλάσμα εδώ, λοιπόν, το οποίο δεν ξέρει, δεν ξέρει τι, το φέρνει και με ελικόπτερο. Α καλά, τα ελικόπτερα τα έχουμε να πούμε για πήγαινε, έλα ρε, μεγάλε σε παρακαλώ, δεν ξέρει τι του γίνεται, ε, χα, και δηλώνει διάφορα. Όλο όμω το θέατρο. Το θέατρο είναι τώρα πάλι στα λεφτά Τα λεφτά, τα λεφτά Τα πεντοχίλιαρα, ορίστε Ναι Συνέχεια Τι να δεις εσύ σε γκαβός ρε Τι Έγινε, έλα. Τσακαλώ τώρα. <laughs> <laughs> έλα. Έλα. Γιά, yeah, Ωχ, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. <laughs> oh, σου λέω μεγάλε τι μας περιμένει. <laughs> τι έχουμε ανάκληση. <laughs> <laughs> Βγήκαν με φόρα, είπαν, έκαναν αυτό. Το πρόσεξε Η άλλη κατάργησε το ΤΑΙΠΕΔ Και έκανε το Ταμείο Κρατικής Περιουσίας Δηλαδή θα τα πουλάει Αλλά με άλλο όνομα Παρακαλώ Ορίστε Έλα Σ' ακούω πες μου. Ναι Να κάντε ρε Σου είπα Ρε εσύ Άκουσες τους σουπαχτές Αν δεν Αυτόν άμα τον αφήσεις στην κεντρική πλατεία της Άρθας Και του πεις τράβα σπίτι σου Θα ρωτήσει 27 ανθρώπους να φτάσει. Έλα ρε τώρα Έλα Έλα για Ναι μωρέ competito. Έλα. Έλα. Γάλεμα. Γάλεμα, έλα. Για, yeah, yeah. λοιπόν, για. δεν ήξερα ότι υπήρχε σκέψη, υπήρχε ε, κανανε πρόταση στον Αναστάσιο στον αρχιεπίσκοπο για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λοιπόν, υπάρχουν πληροφορίες λοιπόν πως δεν ήταν απλά απλή σκέψη της ηγεσία του Σύριζα να προταθεί για πρόεδρος αλλά πως η πρόταση στον Αναστάσιο έγινε και ο Αναστάσιος αρνήθηκε αρνήθηκε ο Αναστάσιος ορίστε παρακαλώ <Θι> έλα love, matters, <Το parody> ναι ναι ναι. <Το parody> <Το parody> ναι ναι αμάρετε λέει ακροάντες λοιπόν ο... και ο Αναστάσιος αρνήθηκε λοιπόν ε... κυρίες μου και κύριοι επειδή αυτόν τον άνθρωπο τον Αναστάσιο δηλαδή Έτυχε να τον γνωρίζω προσωπικά ε, Πρόκειται για έναν... Δεν μιλάω για να μην με παρεξηγήσετε Δεν θέλω να προσελητήσω κανέναν Εντάξει Πρόκειται για ένα Πραγματικό κύριο Οπότε μου κάνει και εντύπωση Πώς πήγε το μυαλό του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτόν Και πώς θα είχες πρόεδρο δημοκρατίας Μεράσα Του ΣΥΡΙΖΑ το μυαλό Μήπως κάτι άλλο έγινε Τέλος πάντων Λοιπόν, μεγάλε Για να δεις τώρα ότι ξεκίνησαν Όχι απλώς ε, Δεν δε πέφτουν όξοδε μεγάλη Είμαστε ο πάπυρο λαρό. Ο πάπυρος <Συκλή> Λοιπόν, δεν μας έλεγαν ότι θα κάνουν Ανάκληση ιδιωτικοποιήσεων που έχουν Ολοκληρωθεί για αυτά και τα λιμάν ο, Αυτά δεν μας έλεγαν Την άλλη μέρα που βγήκαν <Συκλή> Για την πώληση κρατικών πυρωσιών Σύμφωνα λοιπόν με το βαρουφάκι δεν είναι το θέμα να κάνουν ανάκληση. Σήμερα, με το Βα... σύμφωνα με τον Βαραφάκη, το θέμα είναι να, πλη... να πουληθούν με υψηλότερο τίμημα. Όχι σε ανάκληση διηγοτικοποιήσεων ειδικο... ειδικοποι... που έχουν ολοκληρωθεί. Τελικά είναι μεγάλε. Θα συνονοηθείτε μεταξύ σα για να κι εμεί, δηλαδή, που κι εμεί οι άνεργοι, οι νηστικοί, να πούμε να, να το έχουμε καμάρι που σα έχουμε εκεί, να τα ακούμε αλλιώ. Γιατί όταν μας... ήταν αλλιώ όταν τα ακούγαμε πριν επί. Ε, κρεάτων, σφαχταριών βενιζελοκουρελοσαμαράδων ε, στουρναρό χαρδουβέλερ ήταν αλλιώς το θέμα είναι να, να νιώθουμε με εσά κάπως αλλιώς γιατί είπαμε ναι είπαμε είναι άλλη πίνα και ανεργία με υπουργό χωρίς γραβάτα και άλλη με τους ε, χαρδουβέλερ και τέτοια τέλος λοιπόν και η ανάκληση ιδιωτικοποιήσεων το θέμα είναι τα λιπτά. Τα λιπτά μεγάλε. Το χρήμα του λιπτό. Να πάρουμε πολλά λιπτά. Να πάρουμε πολλά λεπτά για να τα πάρουν οι... τα φεντικά Είναι. συγκοινωνούν τα δοχεία αυτά, έτσι. Οπότε λοιπόν, τα... καταργήσαμε και το ΤΑΙΠΕΔ Θα το λέμε από εδώ και πέρα Ταμείο Κρατική Περιουσία. Κατάλαβε. Το... Δεν θα το λέμε ΤΑΙΠΕΔ Θα το λέμε Ταμείο Κρατική Περιουσία. Δεν το λέμε το φόρο. Δεν θυμόσαστε παλιά. Ε, τον λέγαμε πατριωτικό το φόρο. Έτσι ξεκίνησε ο Βενιζέλο. Λοιπόν το φόρο, το... τα σπίτια Δηλαδή το λέμε πατριωτικό Τώρα το ΤΑΙΠΕΔ θα το λέμε Ταμείο Κρατικής Περιοσίας Να μαθαίνουμε και τα καινούρια Οπότε λοιπόν θα πολυθούν σε ιδιώτες Ανώδυνα δημόσια κτίρια Ενώ για δρόμους ορυκτό πλούτο και ενέργεια και νερό Το δημόσιο πρόσεξε Θα κρατήσει ποσοστό 30-50% Δηλαδή μεγάλε Θα τα πουλήσουν τα νερά με λίγα λόγια Αλλά θα κρατήσουν και ένα 30% ως κράτος, να και αυτή τα τους. Όπως καταλαβαίνεις, Μεγάλε, μπορεί να αλλάζουν τα ονόματα, μπορεί να μην έχουμε γραβάτες, αλλά τα πράγματα είναι ακριβώς τα ίδια και θα λέγαμε και χειρότερα. Οπότε, κυρία μου και κύριέ μου και αγαπημένο μου Ειρηνόπουλο, τι άλλο θα μπορούσε να δηλώσει ο Πάνος Καμένος για την πολιτιω... πολιτική και στρατιωτική σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ. Φυσικά και δήλωσε ότι θα συνεχιστεί. Δηλαδή περίμενε εσύ να μην συνεχιστεί Εκείνο βέβαια που περιμένουμε Είναι να μας πούνε Τι θα γίνει με τις υπογραφές Επαναλαμβάνουμε εμείς Του G2G που βάλανε οι κυβερνήσεις Της Πασοκονεδιομοκράτη Ο Δημάρεος, Με τους Εβραίους Τι θα γίνει θα συνεχιστεί Λοιπόν Α έκανε ωραία συνάντηση ο, Με τον πρέσβη Τον Ιριτ Μπεν Αμπαμπιτάλε η Ρίτ Μπεν Αλμπαμπιτάλε λέγε το πρέσβη και έκανε συνάντηση ο πολέμαρχο ο Πάνο και του διαβεβαίωσε: Παι, Παιδιά, μην, μην, μην στεναχωριέστε, Κυρία μου και κυρίε μου, είναι διαφορετικό. Έβγαινε ο ΣΔΟΕ όξο να πούμε και μπορεί και να τον βάραγαν. Λέμε καμιά φορά και εδώ στην φιλοχία έπεσε ξύλο σε κάτι νησιά. Τώρα, κυρία μου και κυρίε μου, ο ΣΔΟΕ έχει έναν άλλο αέρα. Είναι αριστερό ο αέρα. Βγαι, θα βγαίνει χωρί γραβάτα. Ο Σδόε, λοιπόν, τον ξαμολάει, η βαλαβάνει το Σδόε στην αγορά Ετοιμαστείτε λοιπόν Φαντάζομαι ότι σε κάθε μαγαζί που θα μπαίνει θα του έχετε και μια ορχήστρα Τη βαλίτσα με τα λεφτά να τα πάρει Οπότε στους δρόμους επιστρέφει ο Σδόε, τον ξαμολάει η αριστερά βαλαβάνει να το Σδόε Κυρία μου και κυρία μου, διάβασα κάτω και μου έκανε φοβρή εντύπωση ότι αυτό το σφαχτάρι το οποίο εκλέξατε βουλευτή με το ποτάμι, ο ποταμίσιο Θεοχάρη, αυτό το καθήκη, το άθερμα το οποίο απειλούσε, απειλούσε του Έλληνε πριν κάμπο στου μήνε, από τη θέση των οποίων, στην οποία τον είχαν διορίσει και τον τάιζαν εκατομμύρια λοιπόν, απειλούσε και τον κάνατε βουλευτή, είπε λοιπόν ότι απαραιτήθηκα λέει, γιατί απειλούσαν τηλεφωνικώ να μου σπάσουν τα πόδια. Τι κρίμα. Τι κρίμα που έμειναν μόνο στις απειλές Λέμε εμεί τώρα Εσείς τον κάνατε βουλευτή Όχι εσύ ρε παιδί μου Και στον κάτω Μιλάμε για τον άλλο το που δεν καταλαβαίνει Ναι you, you the... Τι κρίμα had... Κυρία μου και κυρία μου η... Θα επιμείνουμε Και Γνώμη δεν αλλάζουμε Μέχρι να μας φέρετε στοιχεία Ότι οι ιδεοί πρέπει να ξυλωθεί και να επανασυσταθεί εκβάθρων εκβάθρων μιλάμε εκβάθρων δεν έπρεπε να κλείσει όπως έκανε ο Σαμαράς με την ΕΡΤ έπρεπε να την κλείσεις τη ΔΕΗ και να την, την ξαναφτιάξεις από την αρχή αν θέλεις να λες την αλήθεια στον κόσμο οι ΔΕΗ λοιπόν για μία ακόμη φορά είναι μπέιδε πασάδες στην Ελλάδα όχι στα Γιάννενα νέα συλλογική σύμβαση εργασία. Ετοιμάζει με τους συνδικαλιστές της ΔΕΗ Προσέξτε μεγάλε Προστασία μισθών και επιδομάτων Πρόσθετη υγειονομική κάλυψη Από ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία Και παροχή τροφίου στους εργαζόμενους Η ΔΕΗ μεγάλε φτια... Έχει στρατό Φτιάχνει στρατό Οπότε λοιπόν πρέπει να την είναι... είναι το κάτι άλλο στην Ελλάδα Πρέπει να την προσέξουμε ιδιαίτερα Πρέπει, είναι ο πολιορκητικός κρυός της διάλυσης μιας χώρας. Μεγάλε ας δούμε λοιπόν τι θα κάνεις τι θα κάνεις ρε μεγάλε σου έχουν χωθεί εκεί μέσα ό,τι πασοκοσυνδικαλιστο υπάρχει τι μπορείς να κάνεις λοιπόν μεγάλε. Απολύτως τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Απολύτως τίποτα λοιπόν οπότε θα υπογράψει και τη νέα συλλογική σύμβαση και θα είναι κράτο εν κράτη και θα μας φτύνει και θα μας δουλεύει και θα μας τρομοκρατεί με τις ενέργειές της όπως οι προχθεσινές στην Άρτα και θα σκοτώνει και κόσμο όπως τον κάμπο της Άρτας λοιπόν, και θα καταστρέφει περιουσίε όπως τον κάμπο της Άρτας. Η αλήθεια λέξη μου είναι αυτή. Μέχρι να δούμε μες μίαν αλλαγή σε αυτά τα θέματα, σε αυτά τα θέματα... Δεν πρόκειται να πούμε εμείς από εδώ τουλάχιστον ότι άλλαξε τίποτε, γιατί δεν άλλαξε τίποτε. Χειρότερα γίνονται τα πράγματα. Η... Όπως όλα στην Ελλάδα περνάνε κάτω από το χαλί, κυρία μου και κυρία μου, και δεν τιμωρείται κανένα σε ένοχο. Έτσι λοιπόν και οι εγκληματίες οι οποίες οδηγήσαν τον κόσμο στην αυτοκτονία δεν θα δικαστούν ποτέ. Από την έναρξη των πολιτικών λιτότητας το 2011, πολιτικών λιτότητας και καταστροφής, μέχρι σήμερα οι αυτοκτονίες αυξήθηκαν στην Ελλάδα 36% 36% το καταλαβαίνετε τα ενισχυμένα μέτρα λιτότητας, η οικονομική ασφυξία, οι απειλές αυτά όλα οι θεοχάριδες, οι σαμαροβενεζλοκουρέλιδες Πρόκειται να τους δικάσει ποτέ κανένας εγκλήματα χωρίς τιμωρία. Χωρίς μορία. Αντίθετα φαντάζομαι ότι σε μικρό χρονικό διάστημα οι σωτήρες αυτοί όπως και ο Πέστον, ο, ο Θεοχάρης θα είναι στα έδρανα της Βουλής να τους καλοταΐζεις και να σε σώνουν. Και να σε σώνουν σε παρακαλώ πάρα πολύ. Οι Εγγλέζοι είναι γνωστοί για τι παραδόσεις ότι δεν αλλάζουν παραδόσεις Είναι γνωστοί για, αυτό το, για αυτά τα θέματα. Οπότε, όταν πηγαίνει να του επισκεφτεί, όπω έχει απέτηση όταν έρχονται αυτοί σπίτι σου να σε σέβονται, πρέπει να του σεβαστείς κι εσύ. Δηλαδή, δεν μπορεί ξαφνικά εσύ να πα στην Αγγλία και να οδηγεί ε, αριστερά, αφού αυτοί οδηγούν δεξιά, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα δηλαδή. Είσαι γελίο αν τα κάνει αυτά τα πράγματα. ή ξέρω εγώ, έχουν ορισμένε παραδόσει. Καλός ή κακός τι έχουν Όπως απαιτεί είναι, εσύ να σε σεβαστούν Όταν έρχονται σπίτι σου Πρέπει να τους σέβεσαι και εσύ Λοιπόν Η παιδική χαρά που λέγεται Βαρουφάκης και Τσακαλώτο Λοιπόν Άλλα ε, πήγαν στο Λονδίνο και είχαν συναντήσεις Και οι Εγγλέζοι έχουν ορισμένες παραδόσεις Λοιπόν Για να συναντηθούν Λοιπόν Σε ένα σημείο Έπρεπε να είναι ενδεδημένοι έτσι Έτσι λέει εκεί ο, η παράδοση Ο κανονισμ λοιπόν, ε, με γραβάτα ξέρω εγώ και τέτοιο αλλά ο βαρουφάκη όμως δεν μπορεί έκανε επανάσταση το παιδί και άλλαξαν το σημείο συνάντησης λοιπόν για να, γιατί, για να μην χαλάσουν και αυτοί τις παραδόσεις τους κατάλαβες μεγάλε κατάλαβες δηλαδή πραγματικά δηλαδή, πρέπει να αναφωνήσεις να σκεφτείς τώρα για, αυτό το, για, αυτό, για αυτούς τους τύπους, οποία σοβαρότης τώρα, οποία σοβαρότης οπότε όταν θα έρθει ο Εγκλέζος ο αντίστοιχος εδώ και πάει ας πούμε για παράδειγμα και κατουρίσει δίπλα από τον Τζολιά στο άγαλμα του αγνώστου στρατιώτου μην πας εσύ και του πεις όπα μεγάλε εδώ δεν είναι ουρητήρια, έτσι μπράβο αυτή λοιπόν μεγάλε με, την, με το μανδύα της αριστεράς και κάποιες αλλαγή και κάποιες ελπίδες και αξιοπρέπειας που θα μας έφερνες Αλέξη θα μας ξεφτιλήσουν χειρότερα από τους προηγούμενους τους επόμενους καιρούς εδώ είμαστε και θα το δεις Τι έγινε να πούμε... Ο, ο Λεωνίδα των Θερμοκυλών τι είπε. Α, καλά, εντάξει. Ο, ο, Λεωνί, ο καινούριο Λεωνίδα των Θερμοκυλών είναι ο Καμένο. Έχουμε τον Λεωνίδα το γνωστό των Θερμοκυλών και έχουμε τον Λεωνίδα των Θερμοκυλών. Είναι ο Καμένο. Θα φορέσει την... την πανοπλία τη, τώρα εδώ και θα πολεμήσει. Όχι στην Ιθαγένεια στα παιδιά τη δεύτερη γενιά ή ο Λεωνίδα των Θερμοκυλών μη και χαλάσει το γαλάζιο αίμα που κυλάει στις φλέβε του το καθαρό άριο αίμα ελληνικό αίμα που έχει κληθεί να υπερασπίσει μαζί με τις ε, ε, κοκουρατσοπίλες κοκορετσοπίλες ναι. ο Λεωνίδας κυρία μου και κυρία μου θα τελειώσουμε σήμερα ακούγοντας τα κατορθώματα του Μπάρμπα θα τα αφιερώσουμε και στο φίλο μας το Σάκη μιας και του αρέσει και θα επανέλθουμε τελειώνοντας με τα κατορθώματα του μπάρμπα να κλείσουμε. ανοίξτε λίγο τα ραδιοφωνάκια σα. Αξίζει τον κόπο να ακούσουμε πόσο μάγκα ήταν ο μπάρμπα σου Παναή. Είχα ένα μπαρμπαγοντάει, το ξακούστω τον Παναγή, ασυκλίκη, λάζω στη μέση του χωστό, μουστάκι μαύρο γυριστό, καφέ αμάν και αγάπη τύλη. Είχε σκοτώσει τσάντυρμα Όταν περνούσε σε Μπροστά απ' το καρακόλι Για να γλιτώσει τα καπνά Σκαρφαλώσε απ' βουνά Και τα φεύγα τη στην πόλη ο δρόμος, καβάλα σε παρί, το μάτι του θολοβαρύ, πάτουσε και τρεμε ο δρόμος. Σα κυρισμένος μια βραδιά, ποιος ήταν με καρδιά, τον βάρεσαι η τρέλα και πάμπ και μπ τις πιστολιές Ξεσήκωσε τις και σπάσε δυο μπορτέλα. Το <Τοχος> <eso> χω <Τοχος> σαν λάχενε να They kick. Η μάνα μου η Άλισσαβό και η νένε μου η Τσεβό Είχαν συχνά μπελάνες γιατί μας βγάζαν αμφανιές Πως τους σπιτιού τις στις γωνιές κρύβαμε Για κάποιο δίληνο μουντώ, μα τον έφεραν σύγκοντα στο σπίτι Και πριν χαράξη η αυγή, και πριν ο ήλιος καλό το στολίζαν στην κάσα, τον κλέτσες μες και αιβαλή, το βαρβά το παναή, πήρε Τον έφαγε μια παστριγκιά μια του παλιά αγάπη δικιά μια αγάπη γιατί ο μπαρμπάς μου θαρώ κρυφατίστα κι από καιρό με την αγγέλα του αρά Την παραλίτη ναυγή βγάζει τουρκικά διαταγή. Ποιο και αντάλλα να κλείσει. Μη σκοτώθει κι άλλο, Ραγιά. Απλά σε κλέτια τη καρδιά και Ρωμιος, Μα σβηστήκε ο Παναής, από τα κοιτάπια της ζωής, ας έχεις χωριό η ψυχή του, αυτόν που έτρευε η Τουρκιά, τον έφαγε για, και πήγε τσάμπα η ζωή του. Λοιπόν, ο Μιχάλης Ζωζαμπέτας έντυσε καταπληκτικά τη, τα κατορθώματα του μπάρμπα του Παναή, του μπάρμπα της ευτυχίας. Λοιπόν, και τα ακούσαμε... κάποια από αυτά ακούσαμε. Κυρίες μου και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο ε, θα ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλάρχου. Εμείς για μία ακόμη φορά σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία της ωραίας παρατηρήσης σας. Ευχόμεθα να είσαστε απαξάπαντες πολύ καλά πάντοτε. Για και χαρά σας. 101,5 FM Stereo.